Και έχουμε πασόκ, τρόικα, νέα δημοκρατία μαζί και τα pom Πασόκ, Τρόικα, Νέα Δημοκρατία μαζί και τα διαλύει όλα. Α, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια που λέει ο Πρωθυπουργό. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και Τρόικα μαζί. Τώρα πια έχει φύγει και η Διμάρ. Όχι ότι δεν τα διαλύαν και με τη Διμάρ. Μια χαρά τα διαλύαν και με τη Διμάρ. Έχει και αυτή το δικό τη μερτικό. Όχι στη χαρά, στην καταστροφή. Αλλά τώρα είναι Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και Τρόικα. Πάντα αλήθεια αυτό ο Σαμαρά, ο Μπούφι, που τον λέμε από χτε, το σκυλάκι, το γνωστό τη Αλίκη ή τη Μέρκελ, διαλέγετε και παίρνετε. Η Αλίκη φώναζε, ερχόταν ο Μπούφι. Η Μέρκελ φώναξε και πήγε δίπλα τη για να βγει η φωτογραφία. Από εκεί έχει προέλθει τον Μπούφι. Ο Μπούφι λοιπόν λέει πώ ακριβώ επειδή γίνονται οι διαπραγματεύσει, είναι εδώ η Τρόικα, πιέζουν και μέχρι τη Δευτέρα πρέπει να έχουν τελειώσει όλα. Το γνωστό έργο το έχουμε ζήσει τα τελευταία τρία χρόνια πάνω από 15-20 φορέ με πολύ μεγάλη και ξεχωριστή επιτυχία για την Τρόικα πάντα. Ο Πρωθυπουργό εδώ θα μα πει άλλη μια αλήθεια πώ ακριβώ σώζουμε την Τρόικα. Θα σώσουμε πολλέ, πάρα πολλέ, προτάσει τη Τρόικα. Όσοι το τολμήσουμε, θα σώσουμε πολλέ, πάρα πολλέ, προτάσει τη Τρόικα. Βρήκα. Λέω. Μπούφι. Ευτυχώς που υπάρχει η Τρόικα, να το πω απλά, και μαζί δίνει 50 δισεκατομμύρια να εξηγιάνουμε τι ελληνικέ τράπεζε. Ευτυχώς που έχουμε τεθεί υπό έλεγχο. Τα ευτυχώς είναι αυτά. Του Βενιζέλου το ένα, που έχουμε τεθεί υπό έλεγχο. Του Στρουνάρα το άλλο. Επειδή μα έδωσε πολλά λεφτά η Τρόικα για να σώσουμε τράπεζε, οι οποίε δεν έχουν σωθεί ακριβώ, ούτε έχει έρθει και αυτή η περίφημη ρευστότητα, την οποία μα την τάζαν από τον Νοέμβριο τότε, εκεί το μεγάλο δάνειο, η μεγάλη συμφωνία, σύμβαση. Δεν έχει έρθει η ρευστότητα, δεν μπορεί να πάρει κανεί δάνειο, ούτε θα έρθει βέβαια η ρευστότητα, ούτε οι τράπεζε σώζονται. Το μόνο που απομένει είναι να χρεωνόμαστε εμεί άλλα 50 δισεκατομμύρια για να σώσουμε τι τράπεζε που δεν έχουν σωθεί, ούτε πρόκειται να σωθούν. Πολύ απλά πράγματα και απλά μαθηματικά και απλά στην. Λογική, απολύσει. Αυτό είναι το θέμα των ημερών. Ο Κυριάκο Μητσοτάκης το χειρίζεται. Μάλλον με επιτυχία, ε, λόγω ονόματο, γιατί αυτή η οικογένεια πάντα με επιτυχία χειρίζεται τέτοια λεπτά θέματα. Όμω απολύσει πρέπει να σα πούμε εδώ ότι δεν θα γίνουν. Δεν θα γίνουν. Το λέει ο πυλώνα, ο ένα και μοναδικό και στιβαρό τη κυβέρνηση. Αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι αξιολόγηση, κινητικότητα, αξιοποίηση του προσωπικού και βεβαίω θα αποχωρήσουν εάν χρειαστεί να αποχωρήσουν αυτοί οι οποίοι κρίνουν τα κατάλληλα δεν πρέπει αυτό να θεωρείται ταμπού και κανείς υπάλληλο που είναι καλό στη δουλειά του, εχέφρον, νομιμόφρον δεν πρέπει να φοβάται μιλάμε για την συντριπτικότατη πλειοψηφία των δημοσίων υπαίλων και, Φίλιο και Φίλιο Φίλιο Φίλιο λειτουργών δεν, δεν υπάρχει θέμα απολύσεων Απ' τα κόκαλα Τον Ελλήνων Τα αερά Και σαν προτάτριο Υπάρχει θέμα απολύσεων. Το είπε ο Βενιζέλο. Είναι δυνατό να λέει ψέμα ο Βενιζέλο. Τον έχει συλλάβει κανεί να λέει ψέμα. Πάει ο νου κάποιου Έλληνα-Ακροατή πολίτη που μα ακούει ότι στην πιθανότητα ο Βενιζέλο να πει ψέματα, να κοροϊδέψει τον ελληνικό λαό. Τέτοιε ατιμίε δεν τι κάνει. Άρα δεν έχουμε απολύσει. Βγαίνει ο Κυριάκο όμω χθε σε μια από τι πολλέ συναντήσει. Ο Κυριάκο ο αγαπημένο όλων μα σε μια από τις πολλές συναντήσεις με την Τρόικα και λέει τελικά θα γίνουν κάποιες απολύσεις και μάλιστα το παρουσίασε ω νίκη δεν θα γίνουν λέει πολλές αυτές οι 15.000 που έχουμε αποφασίσει δηλαδή 15.000 οικογένειες πίσω από όλη αυτή την ιστορία Αυτό το οποίο μπορώ να πω κατηγορηματικά και δεν θα πω τίποτα άλλο είναι ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα συνολικής αύξηση του αριθμού των απολύσεων πέραν των 15.000 για του οποίου έχει δεσμευθεί η ελλην Θα έχει υπάρξουν απολύσεις στο δημοσιοτομέα. Είπαμε όχι, είπαμε όχι, είπαμε όχι. <σοκλή> είπαμε όχι. Πέραν των 15.000 για τους οποίους έχει δεσμευθεί η ελληνική κυβέρνηση. Καταλάβες Μαύρη. Θα έχει υπάρξουν απολύσεις στο δημοσιοτομέα. Είπαμε όχι, είπαμε όχι. Είπαμε όχι. Καταλαβαίνω. Μαυρίτα. Ο Βενιτζέλο λέει δεν θα γίνουν απολύσει. Είναι λίγο παλιότερο, αλλά ήξερε πολύ καλά τι παίζει. Ο Κυριάκο χθε είπε θα γίνουν οι 15.000. Ο Στουρνάρα πριν 20 μέρε τον είχαν ερωτήσει εξερχόμενο του μεγάλου Μαξίμου και ακούσατε ακριβώ δεν θα γίνουν απολύσει. Το λέει καθαρά ο άνθρωπο, δεν μπορεί να λένε ψέματα. Κάποιο από αυτού λέει ψέματα. Κάποιο αυτού είναι άτιμο. Κάποιο από όλου αυτού κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό σε μια πολύ κρίσιμη και ευαίσθητη στιγμή. Δεν γίνεται όλοι να λένε την αλήθεια, γιατί λένε εντελώ διαφορετικά πράγματα. Βρείτε εσείς το σωστό. Έχουμε κουραστεί να επισημαίνουμε ποιο είναι το λάθο και ποιο το σωστό, που εμεί τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Ο Σαμαρά τώρα έρχεται για να δώσει μια συμβιβαστική διέξοδο σε αυτό το δίλημα που έχουμε εδώ. Τρίλημα, μάλλον. Βενιζέλο Κυριάκο ή Στρουνάρα, ποιο ακριβώ λείπει, αιμάται και ποιο κοροϊδεύει. Έρχεται ο Σαμαρά να πει ότι θα φύγουν 15.000, αλλά θα έρθουν 15.000. Προβλέπεται η απομάκρυνση 15.000 δημοσίων υπαλλήλων. Ω τα τέλη του 14. Μουφή, μουφή και δεν μου το έλεγες. Το σημαντικό όμω είναι ότι στη θέση τους θα προσληφθεί ίσω αριθμός Ένας προς ένα νέων παιδιών με κριτήρια αξιοκρατικά. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Για καθέναν από αυτούς που αποχωρούν θα προσλαμβάνεται ένας νέο με απόλυτα αξιοκρατικό τρόπο. Βέβαια Πρέπει τώρα να φύγουμε. Στα τσακίδια. Θα υπάρχουν πολλήσεις στο δημοσιοτομέα. Είπαμε, πολλήσεις. Πολλήσεις. Είπαμε, Είπαμε, όχι. Το βράδυ. Είπαμε όχι. Είπαμε όχι. Ό,τι έχουμε πει ισχύει. Αυτό ισχύει περισσότερο από όλα. Ό,τι λένε ισχύει ακριβώς, αλλά θα φύγουν οι 15.000 γονεί, θα προσλάβουν 15.000 παιδιά με τα γνωστά δικαιώματα. Ένα μπέρδεμα γενικότερα για να κρύψουν τη μία και μοναδική αλήθεια, ούτε αυτοί ξέρουν πρώτον. Δεύτερον, θα κάνουν ό,τι ακριβώς του ζητήσει η Τρόικα, είτε για 15, για 25, για 35 εκατομμύρια ή άλλα ποσά, νούμερα που θα συμπληρώσουν οι προϊστάμενοι προ του τα γνωστά εδώ, Κάτοικια, οι διαμπούφοι και υπόλοιποι. Ε, όχι τίποτα, θα βγουν 15.000 στο δρόμο, θα είναι 15.000 ανθρώπινε ιστορίε. Θα τα δείξει κανένα βίντεο εκεί στο Μέγκα και θα αρχίσει πάλι τα δάκρυα και τα κλάματα. Η Όλγα Τρέμμε περνάει δύσκολε στιγμές όταν βλέπει τέτοια στο κανάλι. Αν δεν το έχετε δει, θα το ακούσουμε στην πορεία αυτό. Δεν είναι ώρα ακόμη να ε, συγκινηθούμε και εμεί με τη συγκίνηση τη Όλγα που πρώτη φορά είδε δράματα σε βίντεο σχετικό του καναλιού και δεν άντεξε και δάκρυσε αμέσω μετά το σχετικό βίντεο. Ο Πέτρο Τάτσόπουλο, να πάμε στα πιο ευχάριστα τη πολιτική, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχετε ακούσει προφανώ ότι ζητάει, δεν το θεωρεί ταμπού για την ακρίβεια, ούτε εμεί εδώ που τα λέμε από το ΣΥΡΙΖΑ τα περιμένουμε όλα. Εάν δεν βρεθούν δυνάμει για να συνεργαστούμε, είτε αυτέ οι δυνάμεις λέγονται ΔηΜΑΡ, εκείνη η ΔηΜΑΡ που θα υπάρχει τότε, είτε υπάρχουν δυνάμει οι οποίε είναι και από την κεντροαριστερά, εγώ θα σου λέγα ακόμα και από τη δεξιά, από πατριωτική δεξιά. Ε, για μένα δεν θα ήταν το ταμπού τον ταμπού το να συνεργαστώ με ένα κομμάτι πατριωτών της Νέας Δημοκρατίας. Για πολλούς συντρόφους μου τους περισσότερους είναι. Με το Πασόκ. Και μπορεί να με βγάλει σε ανάθεμα. Για μένα δεν θα ήταν ταμπού να συνεργαστώ με ένα κομμάτι της σοσιαλδημοκρατίας που εκφράζεται μέσα από το Πασόκ. Είναι... Αυτά τα είπε Χθε. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα θέλουμε να ζητήσουμε από τους συντρόφου ακροατές που ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ να κλείσουν το ραδιόφωνο για τα επόμενα τρία λεπτά γιατί θα διαπράξουμε εδώ. Κάτι έτσι που δεν θα σα αρέσει. Περιμένουμε να φύγετε από την ακρόαση, να κλείσετε το ραδιόφωνο. Μέχρι τότε, εγώ θα λέω εδώ του συντελεστέ. Το κλείνετε και το ξανανοίγετε σε τέσσερα λεπτά, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Σα δίνουμε το χρόνο. 211 20 200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνία. Mail στέλνετε στη διεύθυνση στούριο παππκυριαλfm.gr. Φεύγετε, Σιριζέ, έτσι. Real και νότο μήνυμά σα και αποστολή στο 54% όποιο θέλει να στείλει SMS. Ο Νίκο Απρανίδη ρυθμίζει τον ήχο. Και τώρα που μείναμε εμείς όλοι οι υπόλοιποι, να ακούσουμε τι διαωλιά κάναμε. Αγαπητοί Ελένη, Παναγιώτη από τη Δοδόνη, Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από τον Βόλο, Χρήστο από τα Γιάννη Τσάβα, Αγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάση από τη Σε να και πάλι Να μια ελαπαντερη σοσιαλιστική. Ν άνοιξη, να πισάνει σε αλλιώξει τα χιόνια. Μιλάστε μαζί μα και όλοι αδερπομένοι να πάμε στα χιονιά. Δεν είναι ώρα για μισόλογα, ώρα για κόλπα, πολιτικά τρικ, ελληνού και αποσιοποίησει. Τώρα είναι μονάχα η ώρα του αγώνα. Και στη ψυχή μα θα υπάρχει λαϊκή κυριαρχία. Και ψυχή μα θα υπάρχει εθνική ανεξαρτησία. Γιατί καρδιά, αγαπητοί μέσα τη κλείνει. Εμεί δεν θα υποστήλουμε τη σημαία τη αξιοπρέπεια, τη σημαία τη ελπίδα, τη σημαία τη λαϊκή κυριαρχία και τη εθνική ανεξαρτησία. Λοιπόν, αυτή είναι μια μαλακία, Πέτρο, τεράστια. Πάραμε δηλαδή τον Τζίπρα να καλεί την Ελένη από τον Τάδε, τον Παναγιώτη, από τη Δωδόνη και όλα τα υπόλοιπα να αλλάξουν την Ελλάδα τη σοσιαλιστική όπω την είχε φτιάξει το Πασόκ από τον γνωστό του ύμνο μαζί με τον γνωστό ύμνο τη Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά μαζί με κάτι συνθήματα του Πασόκ. Αυτό θέλαμε να κάνουμε, γιατί ταράζουν οι ΣΥΡΙΖΑ, έχουν φύγει τώρα από την Ακρόαση. Ταράζουν όταν τα ακούν αυτά. Δεν θέλουν να αγγίζουμε καθόλου ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλουν να αγγίζουμε καθόλου το σίγουρο όραμα του αύριο. Το ενδεχόμενο αριστερό μνημόνιο ή οτιδήποτε άλλο. Έχουμε και λίγο ακόμη, έτσι κι αλλιώ του έχουμε δώσει τέσσερα λεπτά. Το επόμενο είναι από την θεσινή ομιλία του συντρόφου Αλέξη. Επίση, έχουμε μπλέξει όλα αυτά μαζί. Ε, πάντα συμφωνεί με την, το ταμπού που δεν έχει ο Πέτρο Τατσόπουλος που επιθυμεί συνεργασία με του καλού, την πατριωτική δεξιά, γιατί υπάρχει και η κακή δεξιά, το σοσιαλδημοκρατικό Πασόκ μαζί με τον αριστερό ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά ε, τα είπε ο Πέτρο, τα ακούμε από τον Αλέξη.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 Στήριζα. Κράτια. Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα συνολικής αύξηση του αριθμού των απολύσεων πέραν των 15.000 για τους οποίους έχει δεσμευθεί η ελληνική κυβέρνηση. Να στο να Είπα είπαμε, όχι, το βράδυ... είπαμε όχι. Είπαμε όχι. Ό,τι έχουμε επισχύ. Η σοβαρότητα είναι αυτό που διακρίνει αυτή την κυβέρνηση και την προηγούμενη φαίνεται και στο θέμα των απολύσεων που το χειρίζονται και επικοινωνιακά και ουσιαστικά. Και βεβαίω στο θέμα τη έρθω. Ένα παράδειγμα, είχαν από πριν έτοιμα τα σχέδια. Δεν έχει πάθει καθόλου ζημιά, ούτε ο τουρισμό, ούτε η εικόνα τη χώρα στο εξωτερικό και κυρίω δεν έχουμε πάθει οικονομική ζημιά από το χειρισμό που έγινε στην έρθει κάτι εκατομμύρια ακούγονται. Ότι έχουν χαθεί και θα χαθούν άλλα τόσα γιατί έχουν προσφύγει σε αγωγέ, διάφοροι οργανισμοί διεθνοί, επειδή είχαν συμβάσει με την ΕΡΤ, με το αρχείο τη και όλα αυτά έχουν να βαγίσει μετά την πολύ ευθεί απόφαση του γνωστού επιτελείου, του μπουφι. Να το Συρζέο. Σα είπαμε να μην ακούτε. Θύμιο λέει εκάφο. Με εκτίμηση, βέβαια, φανατικό Συρζαίω ακροατή κόστα. Δεν είπαμε να μην ακούτε. Εμεί κάναμε την προειδοποίηση από πριν από εκεί και πέρα να και εσεί την Ευθύνη. Ε, πρόβαλε χθε στο μέγκα. Ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, είναι η αλήθεια, από ένα ίδρυμα στην Καλιθέα, το οποίο υπάρχει 100 χρόνια και τα τελευταία χρόνια τη κρίση πηγαίνουν εκεί γονείς αφήνουν τα παιδιά γιατί δεν μπορούν να τα ζήσουν. Είναι πάρα πολύ απλό. Οι εισαγγελεί, ανάλογα σε αντίστοιχε περιπτώσει, δίνουν εντολή να πηγαίνουν εκεί τα παιδιά μακριά από του γονεί γιατί έτσι αποφασίζει ο εισαγγελέα. Και οι εργαζόμενοι εκεί είναι απλήρωτοι. Αυτό είναι ο απόλυτο παραλογισμό όλο αυτό. Δηλαδή, ένα ίδρυμα λόγω τη κρίση που γίνεται. Πολύ αναγκαίο έτσι κι αλλιώ, το κράτο που φροντίζει τα πάντα, το αφήνει απλήρωτο του εργαζόμενου, αλλά οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να μην δουλεύουν σε τέτοιου τύπου ιδρύματα. Το δείχνει αυτό. Το έδειξε χθε η πρωινή η εκπομπή του Μέγα, το έδειξε και το βράδυ το Δελτίο. Με το που τελείωσε όμω η Όλγα Τρέμ ήταν πολύ συγκινημένη, γιατί για πρώτη φορά διαπίστωσε, για πρώτη. Διαπίστωσε, εν πάση περιπτώσει, και με αυτή την ευκαιρία, τι ακριβώ συμβαίνει. Επειδή ίδια και το κανάλι τη από την αρχή του Μνημονιού επέμεναν. Να έρθει το μνημόνιο. Αυτό που είδε η Όλγα Τρέμι είναι επειδή το μέγα, γιατί υπάρχει τεράστια ευθύνη δημοσιογράφων και όλων των υπολείπων, αλλά και των δημοσιογράφων, επειδή το μέγα επέμενε να έρθει το μνημόνιο και επιμένει ακόμα στα βασικά του θέματα, είναι λογικό να δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις. Τα δάκρυα της Όλγα Τρέμι, πολλοί τα είδανε, εμάς δεν μας έπεισαν καθόλου το ακριβώς αντίθετο. Πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα που σπάει κόκκαλα. Εδώ και έξι μήνε είναι απλήρωτη, εργαζόμενοι του πρώτου του Εθνικού Ιπιοτροφού Καληθέ, το οποίο προσφέρει τεράστιο κοινωνικό έργο, εδώ για έναν αιώνα. Σήμερα μάλιστα έχει μετατραπεί σε κέντρο φιλοξενία και στήριξη παιδιών, που είναι θύματα τη οικονομική κρίση. Γονείς που αναγκάζονται να αφήνουν τα παιδιά του στο ίδρυμα εξαιτία τη δυχερέ οικονομική του κατάσταση, περιγράφουν τι δυσκολίε που βιώνουν καθημερινά. Πόλη μου μετράει τι μέρε. Σήμερα μαμά τι είναι. Τρίτη, τετάρτη, σε δύο μέρες θα να με πάρεις, ε Μανούλα δεν της λέω αγάπη μου σε δύο μέρες θα να σε πάρω κουλάκι μου, μην ανησυχείς δεν θα με αφήσεις εδώ, σ' αγαπάω τις δασκάλες μου μου λέει αλλά για σένα σ' αγαπάω πιο πολύ τι να πούμε λοιπόν σωτηρή για να επανέλθουμε στα διεθνή και να πάμε στην πυροσβεστική παρέμβαση του Μάριο Ντράκη ο οποίος θέλησε με αυτόν τον τρόπο να καταλαγιάσει τις ανησυχίες για νέο χτύπημα της κρίσης Εδώ ήταν το τελείωμα του ρεπορτάζ και αμέσω μετά η συγκίνηση. Την παρακολουθήσαμε και χθε σε ζωντανή μετάδοση και σήμερα σε αναμετάδοση. Ε, αυτά είναι βαριά θέματα. Δεν πρέπει να παίζουν στο δελτίο γιατί χαλάνε, όπω ξέρουμε, μια εικόνα σοβαρή. Α πάνε στα άλλα τα ευχάριστα θέματα που τα λένε και χαμογελαστά. Πόσοι πρέπει να απολυθούν πόσε εταιρείε πρέπει να κλείσουνε. φταίνει οι αλήθεια οι δημόσιοι υπάλληλοι, φταίνουν οι αλήτε καθηγητέ, φταίνουν οι αλήτε οι, οι ταξιτζίδε. όλοι κακοί κάθε βράδυ. Από την έδρα εκεί, τη γνωστή, να βρίζουν όλη την κοινωνία για να υπηρετούν συμφέροντα πολύ ομά και καταστάσεις που ήδη ίδιοι ξέρουν πάρα πολύ καλά να το κάνουν. που και που έρχεται και το δάκρυ για ω ξεκάρφωμα ή ω αναγνώριση της ενοχή. Μετά από αυτό, ακολουθεί λάο. Χαρία, Καλεπού, το βρήκατε αυτό το τραγούδι που βάλατε προηγουμένω. Καλέ, στο αρχείο μα. Μα συγκινήσατε να είσαστε καλά. Να είστε καλά. Καταβάλλετε το. Θα αντέξετε κι άλλη συγκίνηση. Καλό, ε. Καλό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γεια. Γράφειε. Μπέρε, καλημέρα. Έλα. Έχουμε επανάσταση εδώ, μα. Δεν το λε. Να κοιμηθώ, ρε. Ναι, καλέ, μην έχονε, ε. Όχι, γιατί δεν μπορεί να μην κλείσει ο Τίποτα, καλέ. Κάνει χαζά, έλεγε ο Θήμιο τώρα, πότε θα κάνει ξαστεριά. Τότε θα ε κάνει ξεπεριά, ποτέ. Εγώ θα σου απαντήσω. Ποτέ θα κάνει ξεπεριά. Τότε, ποτέ. Σαρκώθηκα, ρε. Ό,τι μου να πω. Έκοψε και ο χραπέζι, αγάπησε. Άστο, ένα θα σου πω. Να πα στον ταμπετσέρι να σου φουσκώσει τα μαξιτάρια του καναπέ. Γιατί ε, ε. έτσι και κάτσουν και κάνουν βούλιαγμα, δεν το ευχαριστίασε με τίποτα. Ε, ε ναι, άβολα είναι. Το ξέρω. Έλα, ρε μαρτζιά, μία ώρα, ρε μαρτζιά. Σιγά, μαρτζιά, μία ώρα. Λοιπόν, ένα πράγμα. Υπάρχουν στρατοί μαρτζιά και στρατοί αγάγάγάγια. Ωραία. Αυτό. Έλα, κλείνω για να σα ακούσω τώρα. Έλα, λε το λεωγόρι. Έλα. Αυτό το κομμάτι, τι Είναι ρε το παιδιά, σου κοφτείται. Και κατά τρίτον, είμαι στην πιάσα τώρα εδώ και κοιτάω κάτι γκαούδια εδώ. Όχι, ένα γκάου, κοιτάω εδώ, συνάδελφο Νεοδημοκράτη. Α να το χέρισε πέσει. Εγώ να το χέρισω, μια δημοφιλή. Αλλά να του προσηλικτήσω και αυτόν πρέπει να ξέρει. Να τον κάνω καπα-κάπα, με κοιτά και γελάει. Α το, οι εκλογέ γίνανε, άργησε. Ένα προς το συνάδελφο του Μπαφαλίδη που παίρνει τηλέφωνο, το ξυλισμένο, πόσο γιατί δεν πρέπει να πει. Ότι είναι ούγκα γιατί δεν τρέπετε που λέει ότι ξυρίζεται και τρέπεται να πει ότι είναι ούγκα ούγκα. Αφού είναι ούγκα ούγκα. Πηγαίνω στο γυμναστήριο και πρέπει να ξέρει η Αηδέας στον Νάδερα, δεν είναι όταν είναι ξυρισμένος. Είναι όταν αρχίζει και βγαίνει πάλι η γρουσα. Γεια. Yeah. Είμαι ο Γυνατίο όταν ξυπνήκα. Να τα χίλια χρόνια θα ζήσει. Τώρα ένα φίλο μου και... λέγει για σένα, άκου, άκου, ότι δεν είσαι μαζί. αηδία μαζί. όταν ξυρίζεσαι. Αηδία είσαι είσαι λέει όταν, όταν ξαναβγαίνει η τρίχα. Συμφωνώ. Άκου, άκου, λοιπόν, σε πέρω για κάτι φοβάται. Θα κάνει συγκεκρι ή laser. Το τηλέφωνο... Το, το τηλέφωνο μου είναι στη διάθεση του σταθμού. Οποιοδήποτε φύση <σπάει> πάει να πάρει σπίτι από οικογένεια, εγώ θα πάω εκεί και θα κάνουμε τα πάντα. Στο λέω το, από το σταθμό, το δηλώνω, θα έχει το τηλέφωνο μου. Όποιο τολμήσει που <σπάει> φύση τράπεζα και πάει και πάρει σπίτι οικογένεια, εγώ θα πάω, θα με καλέσω να με πάρουν τηλέφωνο, <σπάει> θα πάω και εγώ εκεί απ' έξω μαζί του να συμπαρασταθώ. Στο λέω μακάκι <σπάει> γιατί έτσι και γίνει αυτό, θα του <σπάει> κάψουμε, κάψουμε. Πραγματικά σου μιλάω. Ναι, με ακούτε. Ναι, ναι. Τον Αποστόλη την Ελληνοθένεια. Αγελοφέ, εγώ. Ναι, Αποστόλη, ήθελα να καυστηριάσω ένα θέμα ε, για αυτό που είπε ο γιατρό όσον αφορά το άτομο το οποίο κάνει απεργία πείνα. Ότι τέλο πάντων δεν μπορούν να τον από τη στιγμή που δηλώνει ότι δεν θέλει να φάει, δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι ένα χριστιανό μάρτυρα και έχω βάλει όταν εμεί δεν θέλουμε να βάλουμε αίμα. Γιατί δεν αποδέχονται την πεποίθησή μα και αυτό που πιστεύουμε, αλλά μα φέρνουν εισαγγελέα για να μα βάλουν αίμα.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 Και έχουμε Πασόκ, Τρόικα, Νέα Δημοκρατία μαζί και τα διαλύει όλα. Καλό είναι αυτό γιατί κάποιο έπρεπε να τα διαλύσει όλα. Δεν βρισκόταν μέχρι τώρα κάποιο έτσι σοβαρό. Βρέθηκαν τρει σοβαροί. Οπότε είναι πολύ ευχάριστο, όπω λέει και ο Ρε τη Μακρύ. Ο Τατσόπουλο έκανε αυτή τη δήλωση χθε για τα ταμπού, για τη συνεργασία με την πατριωτική δεξιά. Λίμονο με το σοσιαλδημοκρατικό Πασόκ. Τον μάζεψαν από το ΣΥΡΙΖΑ και του αναθέσαν αυτή τη δουλειά που ξέρει πάρα πολύ να κάνει. Άλλωστε, έχει αφήσει τη μισή Αθήνα. Μόνοι και ορφανοί, γιατί θυμόσαστε, σύμφωνα με παλιότερη πολύ επιτυχημένη επίσης δήλωσή του, είχε τακτοποιήσει τη Μισή Αθήνα. Οπότε, εφόσον ξαναβγαίνει για την άλλη μισή, εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να ξαναπροειδοποιήσουμε το λαό. Τεστ, τεστ, τεστ. Ακούγομαι, ακούγομαι. Αβάδιστα. Έρχεται και στη γειτονιά μας. Ο άντρας πουγάνησε τη Μισή Αθήνα και άφησε την άλλη μισή στα κρύα του Λουτρού. Έρχεται στην γειτονιά μας ο πολιτικός του αύριο, ο διανοούμενος του σήμερα. Καλώς Κορίτσια, ο Τατσόπουλος. Πληθείτε, γρυθείτε, ξηριστείτε, ετοιμαστείτε, έρχεται ο Τατσόπουλος να σας γράψει. Μαζί, Κυκάνοπούλα, Κυκάνοπούλα. Γυναίκες του Ματουχάουζον, γυναίκες της πόλης μας, ο Χαράς Ευαγγέλια, το Σαββατοκύριακο, Έρχεται ο Πέτρος ο Ταρτσόπουλος στη γειτονιά μας για να κανονίσει την άλλη μισή Αθήνα. Γυναίκες, κορίτσια και όλα τα τετράποδα, ετοιμαστείτε να ζήσετε στιγμές τη Ιδονής. Έρχεται ο Πέτρος να μαρκαλέψει ό,τι απέμεινε. Δεν θα μείνει μπρίζα αγάπη. Το παραμύθι ο Πέτρος και ο Λύκος αλλάζει όνομα και γίνεται ο Πέτρος. Βαλτε λάδι, έρχεται και βράδυ, διπλοβάρδιες γαμπίσει, για να σβήσουνε τα μίση. Όσο νυχτώνει, του Πέτρου μεγαλώνει. Στην άγα μία τέλος, ο μέρα κλείς ο Πέτρος. Δεν πάει. Στο χωριό σου έρχεται ο Πέτρος, που, που θα φας και φέτος. Τίου, τίου, Κάνε μας τον κόλο σαν αυλέα. Sigrafea, sigrafea. się to Dobułaki to dobułaki ciu, dobułaki ciu. A kogo mnie, a kogo pulaki, to Pedro pulaki, to Pedro pulaki ciu, to Pedro pulaki ciu, to Pedro pulaki ciu. Najcie, takie kotula. Eh, ta tiri tiri, siła proteotita, ta protemitun. Μέλλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Σύντροφοι, σύντροφοι, ένας-ένας Είμαι και εγώ σύντροφος, σύντροφοι Ωπα, έχω χαρτάκι, σύντροφοι. Αυτό είναι η λειτουργήμα διότι προειδοποιούμε για κάτι που πρόκειται να συμβεί επιτελούμε τον ρόλο μας ως μέσου δημοσιογραφικού και ενημερωτικής κυρίου εκπομπής Με γέρισε ρε 35 χρόνια πίσω έφτασε η Άγγελα Την ίδια κίνηση έκανε και ο Ανδρέας την Μιμή Λες μαλάκα Αυτό ακριβώς Και μετά Λες μαλάκα να γα*** ο Αντώνη στην Άγγελα Καλέ, ποιος έκανε τον Εύμα Η Άγγελα δεν το έκανε Ναι αυτό σου έξω ε, Μήπως γίνεται το αντίθετο Έχει να γα*** ο Αντώνης τον Αντωνάκη ε Ξέρω εγώ εσύ πως το βλέπεις και πιθανό Πιθανότερο Γι' αυτό δεν βλέ και σε καλλιτεχνικό επίπεδο και γράφει και τραγούδια και τραγουδά. Αντιπασιστικά τραγούδια, θα πρέπει τώρα να απευθύνει λίγο τι δραστηριότητε και να γράψει και ένα, ένα λεξικό. Ένα λεξικό, ένα φιλολογικό λεξικό που θα καταγράψει τρει λέξει μέσα εκεί και θα βάλει και μια εικόνα. Θα καταγράψει η απόλυτη ξεφτύλα, η απόλυτη υποτέλεια, η απόλυτη δουλεία. Και θα καταθέσει δίπλα από αυτέ τι τρει λέξει την ε, φωτογραφία τη χθεσινή. Θα την πλασάρει δίπλα πει να πια είναι απόλυτη ο απόλυτος ευθελισμός και η απόλυτη δουλεία και η απόλυτος ευθελισμός ενός έδους, ενός κάτους, ενός φερόμ, ενός πρωθυπουργού. Αυτό που έκανε χθε η Μέρκελ είναι η απόλυτη, ο απόλυτος όρος αυτών των τριών λέξεων. Τη άκουσα αυτά που λέει και σου για την τράπεζα θα Μαρούσι που δεν έδωσε τα λεφτά στον τυφλό. Ναι. Λοιπόν, το λάθο που κάνει, πόσο καλά ήταν αυτή η διευθύντρια, το είδε ο ίδιο. Εγώ δεν ήμουν εκεί. Αν τυχόν τα έπαιρνε τα λεφτά ο αδερφό που ήταν δίπλα για μάρτυρα, επειδή τον έχει του κεριού του, τώρα θα ήταν λιγότερο καλή, νομίζω, η διευθύντρια να μην τα δώσει. Επειδή αυτά γίνονται σχηνά, το άκουσα και επειδή συνήθω τα λε σωστά, ήθελα να το Καλά. Επειδή ήταν και ο τυφλό μαζί και ο άνθρωπο είχε ομιλία, απλά δεν έβλεπε. Έλεγε ο ίδιο, πιστοποιούσε ο ίδιο ότι είναι ο αδερφός μου, δώσε του τα λεφτά. Το περιστατικό το ίδιο εσύ, εσύ και εγώ. Κατά βάση πιστεύω, αν και σε λυλού. Ναι, α, είμαι λυλού, αλλά α, επειδή ήμουν μπροστά, α, ο ίδιο ο άνθρωπος, ο τυφλό, έλεγε είναι ο αδερφός μου, δώσε τα, βοηθήστε με. Τον εμπιστευόταν προφανώ. Δεν υπήρχε τέτοιο α, θέμα που λες. Εάν έχει συναστραφεί με άτομα με ανάγκες, θα ότι το ξέρει Εργάζομαι σε τράπεζα Στο είπα, σε πιστεύω ότι ήταν καριέλα Γιατί και εγώ έχω καριέλα σε διευθυντή Αποστόλη, ναι. αυτό το ζώο που είπες προηγουμένως η, η διευθύντρια στην αυτή Στην, στην τράπεζα στο Μαρούσι ναι. Είναι μία από τα 10 εκατομμύρια Έλληνες Υπάρχουν πολλά τέτοια ζώα Αυτή αύριο θα απολυθεί από την τράπεζα Και θα ζητάει από τον τυφλό κι από μένα Γιατί μου κάνει το ίδιο η μάνα μου Θα ζητάει συμπαράστασης, λοιπόν, τα ζώα... Και θα τις τη δώσουμε, φαντάζομαι, αμέριστη θα έχει. Αμέριστη συμπαράσταση θα πάρει το τρίτο, το μακρύτερο πέστης, την οποιαδήποτε και τον όποιον Έλληνα, γιατί τέτοιοι είμαστε. Τέτοιοι είμαστε από στόχο. Να σου πω τώρα, να προσθέσω και κάτι θλιβερό σε όλο αυτό, ότι όσοι παρακολουθούσαν αυτό το περιστατικό, ναι. το παρακολουθούσαν με απάθεια, περιμένοντας απομονητικά την σειρά τους. Ναι Δεν μίλησε Έλα φιλέ, Έλα. τι κάνεις Καλά. Να σου πω, τώρα δηλαδή αφήγη κάτω στον Αίγυπτο που συλλάβαν τον Μόρση Λύσαν το πρόβλημα τους Έλατε, λες ε... και εμείς τώρα Αν συλλάβουμε ας πούμε το Σαμαρά ή το ρίξουμε με έναν τρόπο Θα λύσουμε το πρόβλημά μας Αυτό είναι να σου πω ρε φιλέ Ο Σαμαράς είναι το πρόβλημα ή οι Σαμαρά <laughs> Δεν θέλει φυλακή ο Σαμαράς, οι πολιτικές του θέλουν Αυτό είναι αλήθεια φιλέ Την πίνη του Σαμαρά της ζητάμε Και όπω κάθε μέρα, τέτοια ώρα έχουμε ένα τραγούδι που θα συμπεριληφθεί στην αντιφασιστική συλλογή που βγάζει η μαζί με του κολεκτήβα. Σήμερα έρχεται από το Λονδίνο, είναι Άγγλοι άνθρωποι. Red Bird Sky, το όνομα του συγκροτήματο, όνομα τραγουδιού No More Chance Left. Ε, ζουν εκεί, είναι ξένοι, δεν είναι καθαροί Έλληνε, δεν είναι καν Έλληνες δηλαδή. Άκουσαν για τη συλλογή από κάποιο φίλο του Έλληνα μουσική, και έστειλαν, Έλληνα μουσικό και έστειλαν το δικό του τραγούδι. They're expecting us to pay the price And there are no more chances left No more chances left Illusions, tricks perform before our eyes Rip us in the vortex of their lies Always sell us back what we already own With sleight of hand transformed into alone And there are no more chances them opportunity to take away the more from you and me homes hospitals pensions schools and lands all conjured away by the greedy grasping hands and there are no more chances left chance can you hear the pound Καλά κάνει και μας θυμίζει ο Παναγιώτης την Κυριακή το βράδυ στις 8:00 γλέντι για τους ανέργους μέσα στο λιμάνι του Πειραιά. Με συναυλία αλληλεγγύη συμμετέχουν τα σωματεία της Ναυπήγο Επισκευαστικής Ζώνης και Λαϊκές Επιτροπές. Αυτό είναι λοιπόν από την Αγγλία. Οι φίλοι μας θα μπουν και αυτοί στην συλλογή. Κάποτε φτάνουμε στο τέλο γιατί έχουμε τι παραγγελίε, είναι λίγο μεγαλύτερε από τα συνήθεια. Αμέσω μετά Γιάννης Παπαδόπουλο, μαγκαζίνο και στις 3.30 η Γιάννα Κανέλη. Εμεί τα υπόλοιπα live τη Δευτέρα. Γεια σα, Το κούφο να λέει τη φαμπαργία του περί σοσιαλισμού και από πίσω ξέρει. Το γαζόκλου του δεν του νάβεται, Και αν ήμασταν μια φορά σοσιαλιστέ πριν από αυτή την κρίση. Ναι. Τα όσα ζούμε τώρα μας κάνουνε δυόφορες σοσιαλιστές ναι. Ναι. Αγαπητοί συντρόφισσες και σύντροφοι Ας έρθουμε τώρα στο τι είμαστε Είμαστε, στο είμαστε σοσιαλιστές και δημοκράτες στο, στο κορίδαλο Συντρόφισσες και σύντροφοι Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι Γεια σας Γεια σα, τηλεφάνιση! Στηλεφάνιση Παύλο Χαρμάνη Αύριο αυτή που λέει ρε, που κάνει αέρα στο μωρή τη, να συνέλθουμε λίγο. Έχω μια βεντάλια και κάνω αέρα στο μωρή μου. Γεια σα, Τι, Τι κάνετε? κάνετε, Μια χαρά, εσεί. Έχω εσείς. ένα κρασί ναι. εδώ και 10 χρόνια τη Σαντορίνη. Είναι λευκό το κρασί, Ναι, λευκό. Φέρνει το ομορτί. και μου καίει το μωρή μου. Λοιπόν, αύριο θέλω πολύ δώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Το ανέκδοτο. Ποιο ανέκδοτο. Του σουφλιάρε. Α, του σουφλιάρε, ναι, ναι. Ο Πολύδωρα έβαλε ένα βραβείο για όποιον οδηγό από την Αθήνα μέχρι τη Λαμία πάει χωρί καμία παράβαση. Λοιπόν, έλεγχαν τώρα τις τροχέες, ποιο θα τα καταφέρει. Πράγματι, τα καταφέρνει ένα, τον σταματάει εκεί ο τροχέος, του λέει λοιπόν, ξέρετε, κερδίσατε το βραβείο του Πολύδωρα. 7.000 ευρώ, διότι δεν κάνατε καμία παράβαση. Αν λέει αυτό, ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λοιπά και τα υπά. Και ο τροχέο ότι δεν καλά και τι δεν τα κάνει τα 7.000 αλλά δώσου λέει πρώτον για να πάρω δίπλωμα <ΣΣΣ> τα ακούει η γυναίκα του για να διορθώσει την κατάσταση λέει μην τον ακούτε τα λέει αυτά όταν είναι μεθυσμένος <ΣΣ> <ΣΣ> στο πίσω μέρος υπάρχει ο παππούς με το γιο του. ο παππούς δεν ακούει καλά αναγίνεται φασαρία βλέπει και τον τροχαίο και αρχίζει να μουρμουρίζει καλά τα λέγα εγώ με κλεμμένο αυτοκίνητο θα βρούμε τον πελάμα.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 Τα στιγμιά και όχι εγώ ελα. Λίγο κύριε Βασίλειο για αύριο ρε φίλε Κάνε να τη χαρη ένα κομμάτι χει, Λίγο να μας έχεις τη διάθεση Ναι μπορούμε αν είναι εύκολο να ακούσουμε και αυτόν τον κύριο που βάζατε παλιά από την Πάτρα κτλ. Καλά, τώρα όλος ο κόσμος βρίσκεται σε διάλειμμα, δεν ξέρει τι να ψηφίσει Εσύ δεν ξέρεις. Τι, σε διάλειμμα και Λέβομαι... εγώ δεν ξέρω, να ψηφίσω. να ψηφίσεις Πασόκ. Τι να ψηφίσω ρε που έγινε στην κυβέρνηση με τον άλλον το Μασκαρά. Ε, ε, μου έβαλε τον αυτόν εκεί, υπουργικό σε π, λέγεται, π, Λέσαι, πορνίας, όχι Υγεία. αυτό λέγεται, πορνείας. Ποιο. Υγείας και όχι πρόνοιας. Τροπή. Ε, μου το λες εσύ τροπή, αλλά με βαρύ να μην έχω να πάρω ένα κουτί χάπια. Πού να τα βρω τα λεφτά, Τι είναι τα κάνει τα χάπια, Έχω πίνω, Μωρέ, μου είναι σου κομμένη πίεση. Τι θα κάνει το καλοκαίρι, θα πα διακοπέ, Θα πάω μωρέ, να κάνω μπάνια στο Καλιάφαλο, Να πάω κάτω εδώ σε εμά. Θα έχω με την οικογερά μου, θα έχω μια σκηνή, Θα τη βάλω στο Λάντα Πάν, θα πάω, έχω και γεννήτρια, Έχω όλα τα αργαλιά. Τα οργανωμένος Μ' αρέσει. Ε, τάχω, όλα, έχω τα αργαλιά, όλα όλα όλα. Ωραία. Πάω, μόνο που θα πιγαίνω γιατί δεν θέλω να μαγερεύω, θα πιγαίνω Να τρώμε μόνο βράδυ μεσημέρι δεν θα τρώμε. Δεν έχω λεφτά δηλαδή που να κάνε ψάρεμα, δεν πειράζει. Τι να κάνω? Ψάρεμα. Ψάρεμα δεν μπορώ μωρέ, είμαι νευρικός, δεν μπορώ να ψαρευω. Τα πετάω όλα. Πετάω του πετωνιές, δε θέλω. Θα... Και ήθελα να πάω και μια βόρτα και στην Τίνο, στη Μεγαλόχαρη, αλλά δεν βγαίνω. Με τι να πάω, είναι πολλά τα έξοδες. Και μου λέει μετά πάμε, μου λέει, να πάμε και μια βόλτα να πάρουμε στην Τίνο, πώς τη λέτε και στη μί, στη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 Εγώ θα πάμε το μαϊό, αλλά εγώ φοβάμαι να πάω στη Και ένα καπέλο Παναμά πρέπει να βάλει. Παναμαχάτ που λέμε. Όχι, έχω καπέλο ψάθινο, το μεγάλο να πούμε. Το ψάθινο, τη βουλιουκλάκη. Αυτό το ψάθινο, το ψαρά. Μεγάλο, ναι, μεγάλο. Το δικό μου είναι μεγάλο, αυτό το μεγάλο. Το μεγάλο. Αλλά αν πας στη μήκονο, θα πρέπει να βάλει και φρούτα πάνω στο ψάθινο. Τι φρούτα να βάλω. Ένα να, Θρησκεία και θα πάω εκεί Σόδομο και εγώ μωρό δεν πάω εκεί Πώς θα πάω εκεί Γεια σου, Αποστολή! Yeah. Λοιπόν, θέλω αφιέρωση για την Παρασκευή και δεν σηκώνω δεύτερη κουβέντα. Όταν οι τράπεζε τα καίγονται, Αποστολή Μπερμπαγιάννη πήρε γραμμένο από το αντιφασιστικό CD. Έλα μου, ρε, τώρα δεν μπορώ. Με ζητά για αφιέρωση να βάλω τον εαυτό μου. Δεν είναι σωστό, τι με πέρασε. Όταν θα παίζουν τα ραδιοφωνα, τα πιο χαρούμενα τραγούδια και στα καμένα θα φυτρώνουν. Τα ωραιότερα λουλουδιά <Ρι> Τότε θα ψάχνετε την έξοδο Ρι, Και κάποια Ρι, τρύπα πριν. να κρυφτείτε <Ρι> Και με ένα τάγκο Στο ελικόπτερο θα μπείτε Εγώ θα στέκω στο σύνταγμα Με του τσολιάτη φούστα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 big <laughs> one